Οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλου. Ό,τι συμβαίνει στι γειτονιές τη Ελλάδα. Πολύ νεκρό τροχαίο δυστύχημα συνέβη στι τρει ταξιμερώματα στο Αυγό Ιωαννίνων. Τρει άνθρωποι, 31, 23 και 63 ετών, σκοτώθηκαν όταν τα αυτοκίνητα που οδηγούσαν ο πρώτο και ο τρίτο συγκρούστηκαν στο 18ο χιλιόμετρο τη εθνική οδού Ιωαννίνων Άρτα. Τραυματίστηκε σοβαρά και ένα 24χρονο. Σωτήρης Αργύρης έρθει με ενδείξεις κακοποίησης εισήχθη βρέφος 50 ημερών στο νοσοκομείο Χανίων. Το μωρό μετέφεραν οι γονείς του με συμπτώματα γρήπης. Οι και ο του νοσοκομείου τόσο διαπίστωσαν ότι στο κορμάκι του βρέφους υπήρχαν σημάδια κακοποίησης και ενημέρωσαν την αστρομία που ποτέλεσμα να συνεχθούν οι γονεί του. Ε. Χανίων, Κατερίνα Πολύζου. Σε κρίσιμη κατάσταση, τρίχρονο κοριτσάκι από του οφάδε Καρδίτσα που χειρουργήθηκε με ρήξη εντέρου στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισα. Η ρήξη προκλήθηκε από χτύπημα. Η αστυνομία διερευνά υπό ποιε συνθήκε. Τον Ήπιο μεταφέρθηκε σε μεθ παιδων στην Αθήνα. Από την Ετ Λάρισα Μάνια Κουσιάρη. Πλημμύρισε από νερά και μπάζα το ισόγειο του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου όταν υποχώρησε μέρο τη ψευδοροφή από σπάσιμο σωλήνα νερού. Του μηχανήματο ψήξη θέρμανση. Σήμερα θα εκτιμηθεί το μέγεθο τη ζημιά από την Ερτεγακλείου Σταυρούλα Κατσουλάκη. Με μονομένο περιστατικό μερίδα ανενημέρωτων γονέων αποδείχθηκε το λουκέτο σε σχολείο τη πόλη τη Μυτιλίνη κατά τη φίτηση παιδιών προσφύγων. Το σχολείο λειτουργήσε κανονικά και οι γονεί ενημερώθηκαν υπεύθυνα. Για την Ερτεγαίου, Μυρσίνη Τζινέλη. Την Τρίτη το μεσημέρι θα περάσουν την πόρτα του μεγάρου Μαξίμου, οι μου, για το μεταναστευτικό. Σάμος για την Ερτεγέ, ο Χάρης Στα αποδιτήρια του γηπέδου της Μεθόνης μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες φιλοξενούνται τα 131 άτομα κυρίως από Συρία και Αφγανιστάν μεταξύ αυτών και 25 παιδιά που επέβαιναν σε σκάφος με σημεία Ηνωμένων Πολιτειών το οποίο έπλε στο Μεσσηνιακό για την ΕΡΤ Καλαμάτας η ερτβόλου συμμετείχε στη δεύτερη αποστολή συμπαράστασης τους πρόσφυγες στο Κάμπ των Θερμοπυλών, χθες Κυριακή, που πραγματοποίησε η πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Βόλου Πηλίου και η πρωτοβουλία Αλληλεγγύης της Λαμίας. Για την Ερτ Βόλου, Ελένη Μανώλη. Ξεκίνουν τα γυρίσματα δοκιμαντέρ για τους Ικαριώτες Πρόσφυγες Πολέμου κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ενεργώ της Ερτα στην Ικαρία από την 31 Αυγούστου, το Σάββατο 15 του Ιδιουμινός. Τώρα η σειρά μας να διασώσουμε την ιστορική μνήμη των μας σε μια εποχή που η έξαρση του προσφυγικού το επιβάλλει. Μας λέει ο του Γιάννη για την υποστήριξη των εργαζομένων από τα λοιπάσματα. Ρένα Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις του Δημάρχου Πύργου Γαβρίλη Λιατσή για το μέλλον του ΤΕΗ Πύργου. Δέχθηκε τα πειρά των επικεφαλής της αντιπολίτευσης που τον κατηγορούν για ολιγορία στην επίλυση των προβλημάτων. Για την Πύργου Μπάμπης Πλάγος. Δεν υποχωρούμε αν δεν δικαιωθούμε, λένε οι κάτοικοι της κλεισούρας που διεκδικούν να συμπεριληφθεί ο οικισμός στα έργα εταιρική κοινωνικής ευθύνης της κοινοπραξίας του αγωγού φυσικού αερίου. Στη δεύτερη λαϊκή συνέλευση συστάθηκε Συντονιστική Επιτροπή Διεκδίκησης. Από την Καστοριά για την ΕΡΤ, Θεοδότα Τσιόπρα. Στη Φλώνα θα βρίσκεται αύριο το Προεδρείο τη Γενόπου ΔΕΗ, όπου θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συγκέντρωση με στόχο την ενημέρωση των εργαζομένων του ομίλου ΔΕΗ και όποιο άλλο ενδιαφέρεται για τι τρέχουσε εξελίξει στον χώρο τη ενέργεια. Για την ΕΡΤ Φλώνα στο Μαϊα Δάμο. Στο τελικό στάδιο υλοποίηση του βρίσκεται το έργο του υδροελεκτρικού σταθμού στο ΡΕΜΑ ΛΑΦΙ ΣΤΑΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ. Τη χρηματοδότηση εγκατάσταση τη ηλεκτρογενήτρια του έργου ανακοίνωσε πρόσφατα ο Περιφερειάρχη Θόδωρο Καρυπίδη από την ΕΡΤ Κοζ με έξι προφυλακίσεις και 19 άτομα ελεύθερα με περιοριστικούς όρους έκλεισε ο κύκλος της ανάκρισης του κυκλώματος αρχαιοκαπήλιας που εξάρθρωσε την περασμένη εβδομάδα η ασφάλεια της Πάτρας. Χθες προφυλακίστηκε ο 69χρονος και οι 51 ετών Γερμανίδας εζυγός του που φέρονται ως εγκέφαλοι του κυκλώματος. Αθανασία Σταμοπούλου, Ερτ Πάτρας. Στο Μητρό των Προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων της Ένωσης. Εγράφηκε πρόσφατα η Φάβα Φενεού Κορινθίας. Η πιστοποίηση θα βοηθήσει στην αναγνώριση και στην προώθηση του προϊόντος της Κορινθίας. Για την Ερτρίπολης, Στάβο Ζορμπαλάς. Ξεκίνησαν οι κρατήσεις για τις επισκέψεις σχολείων στο θεματικό πάρκο Παυσιλιπούπολη που θα λειτουργήσει στη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων. Μαρία Δημητρίου, Καρδίτσα, Δίκτυο Ερτ αλίας. Την ταινία Μη Μηχεύς από τον Δεκάλογο του Κισλόφσκι θα παρουσιάσει ο Σύλλογος Φίλων της δημόσια Κεντρικής Βιοθήκης Ερών στο πλαίσιο των ψηφίδων ψυχολογίας σήμερα στις 7.30 το βράδυ. Για την έρτη Σερών, Λεωνίδας Κασάπης. Ήταν οι ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.